στην αντίστοιχη στιγμή στο τέλος ομιλίας μου το 2019 και αμέσως μετά τις τελευταίες εκλογέ. επικαλέστηκα ένα από τα αγαπημένα μου ποιήματα το αν του Κίπλινγκ αυτό το αν το οποίο αναφέρεται στην αντοχή στην ανάγκη για διαρκή αγώνα στο πώς το βάζει κανεί κάτω όταν η ζωή του τα φέρνει δύσκολα είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να. Άδε παιδιά είναι μαζί με το τρία, ένα, δύο, τρία. στο μεγάλο να. <σφίλια> <σφίλια> είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να. Να. Το αν το ήθελες ενα, να το αντιστρέψουμε. Λοιπόν να. Ε, στην Ελλάδα το να έχει ταυτιστεί συνοδεύεται και με μια γνωστή χειρονομία, με ήχο ή χωρίς, μιούτ ή κανονικά, όπως το ξέρουμε. Οπότε, αντιστρέψαμε και εμείς το αν το κάναμε να... Αυτά τα είπε χτες στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις και μίλησε κάποια στιγμή για την Ελλάδα του 2030. Να ξεκινήσουμε το συναρπαστικό ταξίδι προς την αισιόδοξη Ελλάδα του 2030. με όραμα, με σχέδιο και πολλή δουλειά. Το θέλουμε και μπορούμε να το πετύχουμε. η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να. Να γίνουμε οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες του πεπρωμένου μας. και τη μουσική υπόκρουση την κατάλληλη αφού θα γίνουμε εμείς οι αρχιτέκτονες του πεπρωμένου μας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής αυτής της προσπάθειας αυτή η μουσική που ακούμε εδώ είναι ο εθνικός σύμνος της Ελλάδας αν δεν το καταλάβατε παίχτηκε χτες έτσι θα το ακούσουμε τώρα όλο πάνω στη Μαρόνια στη Ροδόπη διότι εκεί υποδέχτηκαν μια εικόνα τον Άγιο Χαράλαμπο είχε φύγει ο Άγιος η εικόνα. Μόνο του δεν ξέρω. Είχε φύγει πάντω από εκείνα τα εδάφη και είχε βρεθεί εδώ στην, στον Πειραιά. Και πήγε εκεί σκάφο του λιμενικού, πολεμικού ναυτικού, τι ήταν. Και ο Μητροπολίτη Πειραιό πήγε την εικόνα, την παρέδωσε τους ντόπιου. Έγινε τελετή δηλαδή υποδοχή. Γενικώ σε αυτή τη χώρα υποδεχόμαστε το φω, τι εικόνε, σε αυτά είμαστε πολύ άγιοι. Κάτι Ζώνε που είναι άγιες και διάφορα τέτοια. Εκεί λοιπόν υπήρχε η μπάντα του Δήμου Μαρονίας, η οποία μπάντα είναι ένα άψογο σύνολο όπω θα ακούσουμε, καλοκουρδισμένο. καλοκουρδισμένο. Θέλω να προσέξετε από τα μισά και μετά του εθνικού ύμνου της Ελλάδας μάλλον. Αυτός που παίζει ε, τι ότι είναι, ε, πρέπει να, να, να είναι από άλλη μπάντα και να έχει στο νου του άλλη μουσική, όχι αυτή που ξέρουμε όλοι. Χαίρετε φίλες και φίλοι του Δία 9-24 στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπους βρισκόμαστε αυτή την ώρα όπου καταφθάνει το πλοίο αυτό το καράβι, το καίκι. πώς να το πω δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε τώρα με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους η οποία μεταφέθηκε από τον Πειραιά για να επαναπατριστεί στην, στην Μαρόνια και να εικόνα Ένα 2 ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος που εφραίνει τους ακουρατές και σπάει τη μοναξιά. Εγώ σύνολο, είναι η μπάντα του Δήμου Μαρονία η οποία η, α, ε, όλα τα μέλη τη μπάντα είχαν εντεστολέ, δηλαδή έχουν, δεν είναι τυχαίοι, το έχουν μελετήσει. Είχαν ντυθεί με, με μπορντό μπλουζάκια, μαύρα παντελόνια, είχαν το σήμα εδώ του Δήμου, είχε διευθυντή, όλο αυτό που ακούσατε έγινε με διεύθυνε κάποιου, κανονικά. Δέω όλοι οι υπόλοιποι εκεί, οι αρχές αρχέ, υπερηφάνεια που ακούγεται το Εθνικό σύμνος είχαν σταθεί προσοχή, Γιατί είναι η ανάρτηση του, ε, ανάκρουση, ποια ανάρτηση, <laughs> Α, ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και το τελικό αποτέλεσμα, το μουσικό, είναι ένα αγλάισμα ψυχής. Το ακούσατε εδώ, καταλάβαμε. Χάρμα ο τέλεια αρμονία. Μπράβο, αυτός βαράει τα πιατίνια. Είναι αλλού, τελείω αλλού. Βαράει ό,τι να είναι, όπου να είναι, κανένα αριθμό. Και αυτό όλο το σύνολο έχει μια πολύ ωραία... Αρμονία που θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σα, γιατί είναι και το... ο εθνικό μα Δεν είναι ένα τυχαίο μουσικό κομμάτι. Θα ήταν ώρα να δώσει μια συναυλία, συγκεκριμένη πάντα, με άλλα κομμάτια επίση τη παγκόσμια μουσική σκηνή. Την... Εγώ θα πλήρωνα. <laughs> θα πληρώνα κανονικά να πάω να του δω. Έχει έρθει η ώρα τώρα από τη Χθεσινή Βουλή να συστηθούμε. Σήμερα είναι η πρώτη μου ομιλία από αυτό εδώ το βήμα ω επικεφαλής τη Πλεύση Ελευθερία. Και θα ήθελα να συστηθούμε. Ποια νοήσε η Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η πιάτου και Θοδωρή του Μπαλτούρου, του γιου του Ανέστη, του Τρένιγκα και της μελπομένης της Αφρίετσινες. Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της πλεύσης της Ελευθερίας. Τι λες κοπέλα. Οι καλύτερες μέρες είναι... Ναι, το πιστεύω, Εδώ μια αλήθεια από τον Κυριακό Μισοτάκη. Η ζωή Κωνσταντοπούλου χτε μα συστήθηκε. Δεν ξέραμε τίποτα για τη ζωή. Χτε τη μάθαμε. Πρώτη φορά την είδαμε. Και μια νέα κοπέλα μιλούσε για αγάπη, ευγενική, μιλήχια. Σαν την πάντα του Δήμου Μαρονίας. Ένα τέλειο αρμονικό αποτέλεσμα. Και μα συστήθηκε. Είπαμε όλοι χαίρομαι πολύ και πήγαμε παραπέρα. Μίλησε και ο Ανδρουβλάκη, ο οποίο μίλησαν όλοι οι αρχηγοί. Ο Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε αυτή τη δήλωση viral του Κουτσούμπα. Το αυτοί είστε. Και θυμηθήκαμε και τον Τσίπρα, που επίση έχει αναφερθεί. Και θυμηθήκαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επίση έχει αναφερθεί. Όπω λέει ο αγαπητό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, αυτοί είστε, Παπέρα Τσέγκο. Ήταν μάλλον λίγο λάθο απάντηση αυτή του κ. Κουτσούμπα. Ναι. Like. αυτή είστε. Παπάρα να και λέει να πω η κόρη εδώ το λέει στο σπίτι. φάνηκε. μου λέει, είστε. Και θα ήθελα να συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκύρ. να μην τα χρωστάω. Και ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά, παρετήθηκε χθε και υπόψη τσαπανίδου από υπεύθυνη επικοινωνία του ΣΥΡΖΑ, την είχαμε γνωρίσει μες τον χειμώνα, ε, πήγαιναν όλα πάρα πολύ ωραία, είχε ξεκινήσει την καριέρα τη με αυτή το κάλεσμα στον πρόεδρο Έλαμε φόρα, πήγε πάρα πολύ καλά και το κάλεσμα και η φόρα που πήρε ο πρόεδρος θα ξέρουμε όλοι δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε και πρέπει να την αποχαιρετήσουμε έτσι όπως την είχαμε υποδεχτεί. Αυτό που δεν κάνει τη δουλειά. Φεύγει. Πηγαίνει σπίτι του. Παλά, τι νομίζει ότι είμαι καμιά γυναίκα. Τι είσαι. Εγώ είμαι. Και να κάνει και το σταυρό σου που βάλετε σήμερα εδώ πέρα με τη μαύρη νύχτα. Να σώσω την κατάσταση πριν με θύο σύμπαν. Ο Θεό θα μα βοηθήσει. Τα παίρνω τώρα ελκυνά. Δεν είμαι τη μόνη εργαζόμενη που έχετε βρεθεί σε μια δυσκολία θέση. Γι' αυτό ήρθα, γιατί αυτά που σου λέω πιστεύω θα τα ακούσει. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Μα ανοιχτό μυαλό έχει με τη μαλακία που σα δέρει τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι η σουπάνκε είμαστε. Προσκύτω μίσω! Κι ο άλλο παραγμό. Πόσο μαλά είμαστε, ρε. Έχει καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έναν καλύτερο κόλλο. Έχει καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Ένα κόλλο. Χωρί ανισότητε. Σκέψου το, αν το σκεφτεί. Φοβάμαι. Αν το σκεφτείς ρε. Μαλάκα θα κάνει. Όχι, ένα βήμα πίσω. Τρέμω Θα κάνει και θα βγει τρέχοντα. Είμαστε η τελευταία τρύπα. Να παναγαμηθεί και η τρύπα. Γαμηθήκε. Και ο Γιώργο. Γαμηθήκε αυτό. Όλα να Όλα. Και η τρύπα, και ο Γιώργος όλα μαζί. Όλα αυτά μπορεί να διχάζουν γιατί όταν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ λογικό είναι οπότε πάμε να ενωθούμε κάπως και να νιώσουμε την αγάπη. Κάλεσα τους πολίτες να αλλάξουμε τον κόσμο και να το κάνουμε με αγάπη και από πολλούς ειδορίθηκε η αγάπη. Η αγάπη όμως είναι εκείνη η οποία μπορεί να κινήσει το σύμπαν. Η αγάπη όλα υπομένει. Η αγάπη όλα τα ελπίζει. Και η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να μετακινήσει μπορεί να δινει η στην ηρεμία κυκι κυκρίζει κυκι η αγάπη είναι εκείνη που ενοχλεί η αγάπη όλα τα είπαμε η αγάπη όλα τα ελπίζει δινει ζωή η ηρεμία κυκι κυκρίζει κυκι κυκρίζει αλλά η αγάπη είναι εκείνη που πρέπει να δείξουμε για τους πολίτες της χώρας αυτής τους οποίους Θέλουμε να του υπερασπιστούμε. ζωή στην Αν δεν είπε ο Χατζίσκι Μαρινέλα, τα έχει πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από ό,τι φαίνεται κοπιάρει τα παλιά Βίπερ νώρα τα βιβλιαράκια εκείνα που ήταν πολύ ενδιαφέροντα αναγνώσματα για την παραλία και όχι μόνο, για την αγάπη. Τα έλεγε όλα αυτά για την αγάπη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε όλη την προεκλογική περίοδο, αλλά από χτε που θα λέει στη Βουλή καταγράφονται και στα πρακτικά. Όλα αυτά που ακούσαμε εδώ για αγάπε και φούμαρα είναι καταγεγραμμένα πια στα πρακτικά. Μπορεί κάποιο του ή του παρόντο να ανατρέξει, να δει τα πολιτικά νοήματα που βγαίνουν μέσα από όλο αυτό. Να δούμε πόσο θα κρατήσει, με πολύ περίεργος, όλο αυτό το μιλίχιο ύφος της ζωής Κωνσταντοπούλου, προσπαθώντας να μας πείσει ότι όντω θα εννοεί όλα αυτά με την αγάπη και ότι έχει γαλεινεύσει και η ψυχή της και η ίδια και όποτε μιλάει παίρνει και αυτό το ύφος το μελήριτο και μας... Ταξιδεύει και αυτή και μας δίνει μια άλλη αρμονία, σαν την πάντα του Δήμου Μαρονίας πάνω, που μόλις ακούσαμε. Μίλησε και ο επικεφαλής των φασιστών με περικεφαλέα ο Στήγκας. Εμείς οι Σπαρτιάτες, είμαστε φασίστες, ναζιστές, πορευόμαστε στην πολιτική, ακολουθώντας τον ναζισμό και το φασισμό του ελληνικού εθνικισμού. Κάπω έτσι τα έπρεπε, τα φτιάξαμε λίγο για να το φέρουμε στο σήμερα. Βγαίνει και η κυρία Πέρκα, ε, η κυρία Πέρκα είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη στο ΟΟΑΝ, στον Χατζή και αναφέρονται, αναφέρονται στην συζήτηση για το τι έγινε το 15, μέρε που ζούμε, προχτές είχαμε πέτειο, 5 Ιουλίου που κλαίμπας για συνέχεια. και η κυρία Πέρκα το απογείωσε λίγο γιατί ο όλος ο πλανήτη. Η ιστορία όλοι μας ξέρουμε και μιλάμε για την περίφημη κολοτούμπα του Τσίπρα Όχι ψήφισε ο λαό, έγινε μια κολοτούμπα και το έκανε ναι Όχι είπε σε μνημόνιο ο λαό, έφερε ένα μνημόνιο πέντε μέρες μετά Δεν ήταν έτσι τα πράγματα θα ακούσουμε τώρα ποιος πραγματικά έκανε κολοτούμπα Αυτό το δημοψήφισμα τι το θέλατε ρε παιδε. Δηλαδή έρχομαι τώρα να, να σκέφτομαι. Κάνατε ένα δημοψήφισμα στο οποίο ο Βαρουφάκη πανηγύριζε και ο ίδιο λέει ότι πήγα στο Μαξίμου και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Τι το ήθελε, Δηλαδή γιατί τον το κάνατε αυτό, δημοψήφισμα Με πιο λόγο, αφού αποφασίσατε κάτι άλλο μετά, ο έτσι. Τίπρας, μπιλε, ο οποίο, όπω είπα, είδαμε, είχε έτοιμο το σχέδιο να δώσει 80, 80, 80, 80 πόσα ήταν δι. Choices, διέτε, να φύγει baix, να φύγει Voldemort. από, από Να Ευρωζώνη. Προ το που έκανε Σόιμπλε. Προ το που έκανε Σόιμπλε. Και εγώ το σκεφτόμουν αυτό ότι δεν έκανε κολοτούμπα ο Τσίπρα, αδίκω τον κατηγορούμε για κολοτούμπα. Την κολοτούμπα την έκανε ο Σόιμπλε. Του τι φέραμε. Ήταν ένα σχέδιο όλο αυτό πολύ επιτυχημένο, εφιέστατο. Υλοποιήθηκε με φοβερό επαγγελματισμό αυτό που έχει ο ΣΥΡΖΑ και ο Τσίπρα. Και τελικά ποιο άλλαξε. Ο Σόιμπλε ήθελε να μα διώξει, Να μα έδινε και τα 80 δι. 50 ήταν 80 από καμένο, μείναμε στα 80. Και τελικά άλλαξε ο Σόιμπλε. Εμεί μείναμε σταθεροι στι απόψει μα δεν αλλάξαμε τίποτα απολύτω. Μπράβο στην κυρία Πέρκα, ωραίο κείμενο. Και ωραίο παίξιμο. Πάρα πολύ τη στόχα, τόσο καλή. Πρέπει να τώρα που αλλάζουν και οι ηγεσίε να πάει πιο μπροστά. Αξίζει πραγματικά. Στη Βουλή, χθε και επίση είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, μίλησε και ο Νατσιό τη Νίκη. Ο Άγιο Κοσμάου Ετωλό έλεγε: Καλύτερα να έχει σχολείο ελληνικών στον τόπο σου παρά να έχει βρύσε και ποταμού. Διότι η βρύση ποτίζει το σώμα, το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Μην περιμένετε από εμά σκοτάδια. Για να λύσετε τα διέξοδά σας. Με αγκάθια θα μας ματώνετε. Λουλούδια θα σας ρίχνουμε. Γιατί ναι πιστεύουμε στον Χριστό και στην αγάπη Του. Αυτή είναι η νίκη. Ναι να το κάνουμε αυτό πράξη. Να ρίχνει λουλούδια στη Βουλή όταν μιλάει κανένα δικό του, γαρίφαλα. Πάνω στην σκηνή με ψαλμοδίε, να ακούγονται ψαλμοδίε. Υπό την ε, μουσική υπόκρουση του Δήμου Μαρονίας, τη γνωστή μπάντα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό και πολύ ταιριαστό. Ο κύριο Νατσιώ είπε και μια αλήθεια χτε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί. Είμαστε εδώ και να κάνουμε τη Βουλή τσίρκο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη Βουλή Τσίρκο. Και εμεί το περιμένουμε πάρα πολύ. όλο αυτό ελπίζουμε, θα το δούμε. Είμαστε στη δεύτερη μέρα των προγραμματικών δηλώσεων. Θα κλείσει αύριο αυτό ο κύκλο. Και μετά θα περάσει κάπω το καλοκαίρι. Και από φθινόπωρο, νομίζω, θα αγκαζώσουν όλοι για να αποδείξουν αυτό ακριβώ. Ο Κυριακό Μιζοντάκη, χθε μιλώντα στην ε, ε, Βουλή, στην πρώτη του ομιλία, στι προγραμματικέ δηλώσει. Προδιέ... προδιέγραψε τι ακριβώς θα παραδώσει τον επόμενο, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος ή ποιος είναι ο στόχος του για το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση πάντα με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ο στόχος μας είναι παραπάνω από καθαρό στο τέλος της τετραετίας, το 2027 να έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης. Μπράβο. Θα ήθελα να συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Στο τέλο τη τετραετία του 2027, να έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα. Το αν του Κίπλινγκ. Είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο «Να». Ένα, δύο, τρία. <laughs> <laughs> Τη μουσική είναι από τη Συμφωνική του Λονδίνου. Τη βάλαμε δίπλα-δίπλα με την μπάντα του Δήμου Μαρονία. Εννοείται η Μαρόνια είναι καλύτερη. Τώρα σιγά τι είναι αυτή εδώ. Που παίζουν και τον Gloria, μάλιστα το γνωστό κομμάτι. Ακούγοντά το, νομίζει κανεί ότι καλπάζουν άλογα στον ουρανό. Πολλά άλογα όμω έτσι όπω έχουν αυτόν τον ρυθμό. Αλλά ξαναλέω, η Μαρονία είναι καλύτερη. Νικάει το Λονδίνο. Ελλινοφρένι, εδώ. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν. είμαστε σήμερα. Κλείνουμε δηλαδή. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Οπότε όποιο πάρει τηλέφωνο τώρα στο 211 Ό,τι πει θα ακουστεί το Σεπτέμβριο Κάντε προβλέψεις ή πείτε αυτά που ξέρετε Η πιο κοντινή εδώ στην εκπομπή Ή πείτε ό,τι θέλετε Εν πάση περιπτώσει θα παίξει τον Σεπτέμβριο Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού Δημήτρης Κύρικος που ρυθμίζει τον ήχο Πατάει το κουμπί, κολλάνει και οι διαφημίσεις Και εδώ είμαστε Ναι, αποστολή! Ναι. Τέλεια. Πρώτον, σα ακούω πορεία, τα σπάδια κτλ. Άκουσα αυτό το σχετικό με τον Υπουργό Εργασία μα που είπε ότι δεν βρήκαμε καμία παράβαση κτλ. 10 λεκτέ μιλάμε, yeah. yeah. δεν βρήκαμε καμία παράβαση. Τι είναι, είναι φάσμα. Φάσμα. Ναι, άλλο τώρα που καμιά 6-8 χρόνια ήταν παράνομο και. εντάξει, άλλο αυτό à, τώρα. Αντάξει, δε το μέρη. Αυτά είναι χασομάρε των τόπιον. Α, πράγμα, πετά. Μου δίνουμε αυτό σκηνικό που καλεί κάποιο στην αστυνομία για να σε που σα ακούνετε παράδειγμα. Ανοίγει η κοπέλα την πόρτα στην αστυνομία μόλι τη μόλοπε, γυρνάει και λέει στην αστυνομία. Όχι, όχι, τίποτα δεν έγινε. Έπεσε και χτύπησε και η λέει: Έπεσε και χτύπησε αφού μα το είπε. Δεν είναι πολύ αυτό το εθνικό. Καταρχά, σύμφωνα με τι αξίε και τα ήθη τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και συγκεκριμένου υπουργού, δεν υπάρχει παρανομία. Είναι σύνομο είχε. και τα δικά του δεδομένα. Δεν υπάρχει την κατάθεση αφού το είπε. Ο εργαζόμενο δήλωσε να το κάνει εθελοντικά και έφερε τη συνένεσή του και θέλει να το κάνει. Το είπε και το παιδί, τέλο. Μποάγω. Wow. Γιατί, δουλειά, γιατί πάνω πάνω πάνω πάνω πέλατες, θα τη δουλειά του. Όπανε και οι πελάτε, έφερε κρύο το κρασί, δηλαδή όλα καλά. Η μιζέρια δικιά σα τώρα, αυτή η πάλ Πάνω. Όλοι λέτε για τα δικαιώματα των εργατών, για τα δικαιώματα των εργοδοτών δεν βγαίνει ένας να πει, ε, μάλλον ε, βγαίνουν ε, πολλοί, ε, εδώ τώρα μεταξύ μας εννοώ. Έλα, μπροστολί, ο αναφυκτικό σήμερα, φιλε, τι έγινε. Καλά. Πολλά χαιρετίσματα ήθελα <Και> να δώσω στι στα βάσο που διάβασε το mail τώρα ο Θεμιό. Με τη συμβάσο γνωριζόμαστε. Αγωνιστικού χαιρετισμού, μπράβο ρε βάσο. Αυτά. Ωπα, μάλιστα. Πετάσε, ο τη γυναίκα σου όταν είσαι μπάρκο. Από είμαστε σε άλλο καράβι, ρε φιλε. Εγώ είμαι στη Δανία, η άλλη, δεν ξέρω πού είναι. Τι βάσο? Ναι, ναι και όταν Στην δεύτερη νομίζω θα περάσει. Θα περάσει απλά δεν σου πάνω βάλω τη φαριά τη μεταλλική, θα σου βάλει κάρπον. Να παλεύετε και λίγο. Όχι, όχι. Αφού δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν το λέει περνά ο νόμο ότι απαγορεύεται. Δεν δε, το λέει. Δε, όχι. Ωραία, αφού δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Αυτή δεν είναι η λογική του άδειοι. Αφού στη στιγμή στη ρούδα με τα ασφαλίου το, το θέλει και πληρώνετε καλά γι' αυτό, δεν θα μου γράψω. Το γαίνουμε το πλεόρτι και το μου. Μίλε έτσι. Απλά αν πρόκειται για σερβιτόρου σε νησιά, θα είναι μπάλα θα λάσει. Μην δουλειά, δεν είναι και σωστό. Θα παίρνουν καλό πουρμπάρο όμω. Δεν <Δε> Αλλά θα έχει <Δε> τον <μπορεί Δε> <μπά>. <στάξει> Α, <στάξει> σωστό. Ή τέλο πάντων, επειδή για θάλασσα, μπορεί να τους έχει άγκυρα. Αν του έχει άγκυρα, μη γίνει τώρα καμιά φορτούνα τους τσουνάμι και του που απέναντι. Δηλαδή τώρα τους πάρει ναι. από τη ρόδο ναι. τους βρούμε στην Τουρκία. Όχι. όχι. όχι άγκυρα, τουλάχιστον και να γίνει, να θα είναι στην περίμετρο του εστιατορίου. Οι άγκυρα είναι για την για Έτσι, πόδι δεν κάνει, το του Έχουν πετάξει Αυτό που είπε ότι δεν πήγαμε χαμπάρι, τι γινόταν στην κοινωνία. Από ο Βίτσια. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, τι γινόταν στην κοινωνία. Φωτογραφιζόταν με του Α Αμπράβο, λοιπόν. Και πού, πού να πάρει θα... χαμπάρι αυτό, έκανε παρέμβαση με Χρυσαυγίτε και έκανε φωτογραφίσεις Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Δεν μου λε όταν έβαλε την Ελλάδα για 99 χρόνια στο πορταμίο, πάλι δεν πήρε χαμπάρι, τι γινόταν στην κοινωνία. Ένα... Τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα. Όταν έστελνε τα μάτια του συνταξιούχου το Σύνταγμα πάλι δεν πήρε χαμπάρι. Εκεί δεν πήρε χαμπάρι. Επειδή μίλησαν, μιλάνε αυτοί και του ακούω. Ακούστε και μένα τώρα. Γιατί δεν λέτε ότι είσαστε ψεύτε. Και όχι μόνο ψεύτε. Είσαστε και βόλοι οι ψεύτε. Λάτε τώρα. Λέ, ξέρετε, τώρα θα... λέτε στι βρωμοκουβέντε. Ξέρετε, Λιδάλε, πολύ καλά τι γίνεται και το κάνετε πίσω. Γιατί είσαστε σε διαταγμένη υπηρεσία. Αυτό είναι. Και τώρα αυτά που λέτε εμεί τα ακούμε μπερσέ. Να πληρώσετε τη ζημιά που έχετε κάνει. Όχι ότι θα γίνει, αλλά λέμε ναι, τώρα, τώρα γιατί είχαν μια φαγορήτσα στην τσέπη και τώρα είναι που θα βγάλουν τα 7, ναι, τώρα περιμένω εγώ, ναι. μα Είναι παραπάνω από καθαρό στο τέλο τη τετραετία, το 2027, να έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπω ακριβώ επιβάλλει ο πατριωτισμό τη ευθύνη. Άμα υπάρχει ευθύνη και άμα υπάρχει πατριωτισμό, ναι, να συμβεί αυτό που πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, και ένα πλαίσιο ιδεολογικό. Δεν το κάνει έτσι. Οπότε δεκτό, πήρε και ένα 41% όσων ψήφισαν. Μπορεί να το κάνει άνετα όλο αυτό που περιέγραψε. 2111 18 8, 80. Αν θέλετε να μιλήσετε, να πείτε τα δικά σας για τελευταία μέρα σήμερα αυτή της σεζόν αλλιώς στέλνετε στο radio-parapolitica.gr στο mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού τώρα Για χαρά, Πώ τολμούν. Μια χαρά. Με το συνόρο που περιμένω, ξέχασα τι θα αποτέλεσμα. Με πρώτα απ' όλα να τον κύριο Βορίδη. Τον κύριο Βορύδη, ο οποίο λέει πολύ μεγάλε αλήθειε, έτσι. Το θετικό του κύριο Τσίπρα είναι yeah. ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Το καλό που έκανε ο Τσίπρα ήταν ακριβώ αυτό που λέει το Κουκουέ. Και τώρα η αλήθεια είναι ναι, δεν μπορεί να πα και κόντρα σε αυτό. Έχει να δίκιο. Κουκουέ. Ότι έκανε πολύ καλή δουλειά ο Τσίπρα, έκανε. Κατέρευσε το ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Είναι αυτό που λέμε εμεί και του Κουκουέ, ότι έκανε Μεγάλο κακό. Απογοήτευσε ο κόσμο να στείλει και φυσικά έχει κάποιου να λένε ότι να και η αριστερά την είδαμε τι έκανε. Όμω ευτυχώ για την αριστερά. Ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά όλο αυτό. Ακριβώ. Ακριβώ ευτυχώ που δεν είναι η αριστερά ο Τζίπρα. Όχι, αλλά ήταν αρκετό για να βλάψει το όνομα και τη φήμη τη αριστερά. Συμφωνώ. Αλλά ένα κόσμο όμω τα έλεγε για τότε. Τα έλεγε για το 15 καλώ ήσασταν σήμερα. Όταν στα εκλογικά τμήματα μοιράζαμε το ψυχοδότη του Κουκουέ που έλεγε όχι και στο ένα και στο άλλο, κάποιοι περνούσαν επιβοτιμητικά μα το ότι τα Μου. Εγώ έχω χτιστεί οπρέκο, χτιστώ όχι. Αλλά μετά από λίγε δεν τολμούσαν να μα δουν μπροστά τους, γιατί του. Γιατί τρεπώντουσαν με την κολλά του Μποντεζίπρα. Ένα είναι αυτό. Τα σοβαρά. Γιατί πέρασαν. Τα αστεία. <laughs> Ο Μπάρπα Ανδρέου. Να πούμε το λίγο του στο θήμιο. Δεν έλεγε βεβαιότητα. Δεν χρησιμοποιήσε οριστική όταν έλεγε Να, θα από το μνημόνιο. Θα βγούμε σε ανάπτυξη. Το 2012 να είναι η χρονιά που επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μα. Εύχοντα να βγούμε σε ανάπτυξη. Αυτό γιατί το Χουι δεν κόβεται ποτέ ω δάσκαλο λόγω τέτοια ομάδα. Άδια τώρα πρέπει να το παίξουμε και κάπου δάσκαλοι. Έλα! Ποιο? Περνώ, η Ειρήνη είμαι. Έλα, μωρή τι είναι. Πρώτα απ' όλα, έχει καταλάβει ποια είμαι. Η θυμάσαι όταν έπαιζε στο Vox. Ναι, μωρή, στο μπαλκόνι, πήγε να πηδήξει. Όχι, τα παρασκήνια θυμάσαι όταν ήσασταν. Ναι, που ήρθε με έναν κόμενο. Όχι, δεν ήσασταν με κόμενο, ήσασταν και μα έβγαζε φωτογραφίε ο άλλο. Ποιο, σε ένα δικό σου ήταν. Όχι, ρε, ή ένα από την ομάδα του θεάτρου. Εγώ ήμουν μόνη μου. Α, νόμιζα ήσασταν με άλλον. Αυτό που μα έβγαζε φωτογραφίε, ξέρω, ο συνεργάτη μου ήταν. Ο συνεργάτη που μα έβγαζε φωτογραφίε. Ε πώ δεν θυμάμαι. Έλα. Μου πια. Είμαι στο καράβου, έγινα γυρίσω αύριο, έχουμε Έχει να πάμε σε τώρα έχω τώρα πω και πρέπει να πω να κάνω κάτι δουλειές. Στην Έγινα είναι οι δουλειές, Τι πάνε να βρει το βαρουφάκι. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα επιστρέψω στην Έγινα. Και είναι το πλοίο. Όχι. Α. Κάτσε έλα, μιλάμε, προχώρα και έρχομαι. Έρχομαι, έρχομαι, έρχομαι χέρα, Πού να πάω σε μένα μιλάς. Όχι, κάνω τώρα. Δε μου Δεν θα Κάτσε Ε, θα πάω. Ε, ωραία. Πριν να βρεθούμε, όμω. Γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει. Ναι. Γιατί σ' αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ μεγάλης αυμαστριάς. Εντάξει, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή. Με λέει, θα θαυμάσαι να τον τζιμόρισον όρια... τα πείς ο να τον βρει τον τσιμώρησον. Όχι, ρε παιδί μου. Για να μας πω ότι θα βρεις τον τζιμόρισον, δεν σα αρέσει. Υπάρχει κόσμος που σε χρειάζεται. Θα κάνεις κάτι γι' αυτό. Άρε μανάρι να πούμε. Σε χρειάζεται πολύ ο κόσμος σου. Μέχει Λέποιο... πολύ. Πολύ. Με, με, με έχει ανάγκη πολύ. Με θέλει, με θέλει, με θέλει, με θέλει. Πολύ όλη την ώρα βίντεο με τη μενεγάκη που την ξεστήλιζε. Που κάνει κεράνε σε γούσταρ και εκείνη μωρό μου. Τέτοια. Το ξέρει ότι σε γούσταρ και η μενεγάκη. Του αρέσουν να ξεστήλικε σε όλου. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Δεν είναι ξεστήλικια, έχει βάθο γι' αυτό. Για τον Αποστόλ μιλάμε. <laughs> Για το ίδιο πρόσωπο. Βγήκαν τα νέα συλλεκτικά καπέλα τη Ελληνοφρένεια. Μπείτε στο site μα, στο post τη σημερινή εκπομπή και αγοράστε τα. μήνυμα μου στέλνουν εδώ. Κοστίζουν 12 ευρώ συν. <N1> Μεταφορικά να τα φοράτε τώρα στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Του του του. Σε για πάρα πολύ ωραία παραλία τι κάνουμε σχεδόν σε μέσα Με Πρόταγιαια στον Στο μπατιόλι μαζευόμαστε για μπάνια τα πρωινά. Τα κάνει τα Στην επιτυχητική στον άνθωνι. Φωτός Το βράδυ σίνεμα. Α, To Malibu tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś to gdzieś tam gdzieś tam to, to, to tam gdzieś ta Sto sweet home gdzieś tam gdzieś tam gdzieś z Człowiek w pardku na mi szanuje. Miałych φορτούζα. To mały διακοπέ. Ja Για na Ach, Πραύματο. <laughs> στη μοντάνα. με <laughs> νούμερο ένα κολυμπή. Κάπω έτσι θα στο τέλο και για σήμερα και για αυτήν την σεζόν. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ που εδώ μαζί που μα βρίζατε που σας τη λέγαμε και εμείς με τον τρόπο μας, που κάναμε κάθε μέρα μια ανασκόπηση της καθημερινής επικαιρότητα, που τα λέγαμε, που συμφωνούσαμε, που συγκινιόμασταν, που διαφωνούσαμε. Δεν περάσαμε και λίγα αυτή τη σεζόν, ξαναβγάλαμε το Μητσοτάκι, χάσαμε και το Τσίπρα. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε, υγιείς, να ανταμώσουμε ξανά, να έχετε καλή παρέα όπου και αν είσαστε. Είτε μείνετε εδώ, είτε μείνετε στους τόπους που ζείτε και δουλεύετε, είτε πάτε αλλού μακριά, να έχετε καλή παρέα, να τα μοιράζεστε όλα αυτά. Ακολουθούν παραγγελίες αφιερώσει του λαού, μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα το Σεπτέμβρη. Το δίκαιο είναι δικό μα, και όσα κι μα να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά, η οργή μα δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνει μυαλό σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψεις επιτέλου το φω, να γίνει ο λαός μα ο φω. Να βάλει το χέρι του άνθρωπος για δε μα κανένα θεό. Άλλοι <ΣΠΟ> έχει πε το τηλεφωνικό κέντρο, ε, να ξέρει. Έπεσε. Έναι, και λέει το τηλέφωνο του Σεντιού που καλέσαι δεν είναι κατηλημένο. Οπότε έχει τον νου σου. Μέχρι πότε θα είστε. Μέχρι την Παρασκευή. Ο, οπότε προλαβαίνω να φύγω στην Παρασκευή. Γιατί έχω πληροφορίες από το μεγάλο μαξί που θα φτάσει η Ελλάδα. Ποιο άλλο έχει κωδικό στη χώρα του, ρε παιδί μου. Ποιο. Η Χαβάη. Χαβάη 50, <ΣΣ> Ελλάδα 20. Ελλάδα, 5-0 Μάλλον. Ελλάδα 2 .0. Είναι η νέα εκδοχή της χώρας, στη νέα εποχή που έρχεται. Ελλάδα 2 .0. Ελλάδα 2 .0. <Σιζά> πάμε στη θάλασσα! <Σιζά> Ευχήμα αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που κερδά χωριά μα. Να κάνεις ημιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρίνεται <Σιζά> με στην καρδιά μα. Αφ' τη βγάλανε κυβέρνηση το αυτομάτη. Σπίσανε και την νεύρια τη, πίσανε αυτοχάρτη. Υπάνεψε ματα στον κόσμο ω την κάρπη. Κι άλλο να βάλανε πάνω στο λαό την πλάτη. Δώσαν τη μόνη σε ανεύθυνο αναφάτη. Και ελπίδε για το μέλλον μετατράπηκα σε στάχτη. Σταχτη που κάλυψε τη χώρα πάνω και σ' ανάπτυξη, πιο μεγάλη απάτη. Παρακαλώ Έλα ξέχασα μια παραγγελιά ρε στη Αποστόλη Συγγνώμη Δεν πήρας Για το φίλο μου το Σιριζέο Στράτος Διονυσίου Εγώ καλά σου τα έλεγα Και τα βρίσκες παράλογα Εγώ καλά σου τα έλεγα τα πάγω Εγώ καλά σου τα έλεγα Και τα ακούγες παραλογά Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες Είμαστε ήδη μπροστά Περπάτησε ανάλογα Μουσική Θυμάσαι που σου τα έλεγα Πάμε για μια μεγάλη νίκη στις 21 του Μάη Εγώ καλά σου τα Πατήσαμε, λέω, πήρανε αστυνομικού, πήρανε περιπολικά, χρήμα στα για να χειρά, που μια εποχή, άκου, δεν μηχανισμό. Λένε παρκα <σταξανε> και τη και την πλάση. Κάψανε σπίτια, με μηδεύο, μου και μια συγγνώμη, δεν αρχή, απλά, μου Είχε βάλει κάποτε στη βιβλιοπτική ένα χρόνια. Τότε που το πα, το Σαμαρά, τι εκλογέ, είχε βάλει το παλόν και να αγγλαιή. Για το Σαμαρά τότε. Και έλεγε ότι τι ήταν, σκυλάκι ήταν. Πιστό στα αφεντικά του ήταν. Και το φάγανε έτσι άδικα. Το ίδιο σκήκε για τον Τσίπρα. Πιστό σκυλάκι ήταν. Δεν άλλαξε κάτι. Βάλτε και μια αφαίρεση άμα το βρει παρεπιπτόντω, έτσι. Αλλά βάλε όπου ο Σαμαρά βάλε Τσίπρα. Εξάλλου, η ράτσα ίδια είναι. Το όνομα άλλαξε. Και τα δύο ήταν. Σα δεν θα φύγει. Στο ταξίδι κίνησες, να πας Στο Μαλιμπού. Πού είναι η Αυστραλία Ακόμα παραπέρα Στην Αυστραλία κίνησε να πας Αντίθετα με τον ποιητή Σημασία έχει ο προορισμός Και ακόμα παραπέ Κίνησες να πας Χεστάλα <Κι ας τα> Βικτόρια Σέμπρε Η ανάπτυξη που τράζουν, σε θέλουν έτσι ώστε να σε λέγουν να σε εξουσία κοιτάνε μόνο περισσότερα να τρώνε και να βγάζουνε αυτοί αράζουνε σε φίλε, εμίσει ξοδιάσουμε και χάσουν κινούνται ή πουλά σου κλέψανε το σου και σου δώσανε να πισώψι για το καλό σου πώ όλα γίνονται ύστερα και τι σβήνου πάνω σβήνουμε νερό Hela, po szólich! Hela! Miała para gejaka i w paraszecie! Jak pej? Z Kirnico! Kirnico, hela, κύριε Maria, witajcie! To! A to, a Εγενικό! Έλα! Η κυρία Μαρία είμ από την Κατία. Έλα, Μαρία μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα κερδίζουν καλόπουλο! Εγώ δακαλόπλωση με συμπιάζει η κυρία Μαρία μου. Θα Μα, είμαι η κυρία Μαρία από την Τουλικατικία. Από το αυτοφείτε από σα! Και τι θε. Θέλω γιατί έχουμε κάνει τρει συνεβέτε και δεν ήρθε. Κυριαία μου δεν αδιάζω, καταλαβαίνει συμφωνώ ό,τι πείτε συμφωνώ. Να βάλουμε αέριο τι θε. Συμφωνώ εγώ. Όσο αέριο για το ασαζέρι που χρεωτικό από το κράτο. Ποιο κράτος κυρία Μαρία μου τώρα Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάνω από χιλιάδες Εγώ δεν δίνω να κόψετε τον κόλλος να πάτε με τα πόδια Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση κυρία μου θα γίνει να, <χει> περίμενε συνέλευση να σου δώσω γολεφτά Συγγνώμη <χει> πήγα πάνω στην κοπέλα ε, Και τι είπε η κοπέλα Μόλισε το τηλέφωνο το, της γυναίκας <χει> σου και από εκεί σας πέρσι. Μην στη γυναίκα μου τίποτα από μάθει. θα πληρώσω, είναι. Στη μου αυτά που, μάθει, που λέει θα πληρώσω <χει> Μήπω δεν είσαι ο Κυρνίκο, ο Δασκαλώπουλο. Ο Δασκαλώπουλο είμαι. Ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα, τον τρίτο. Αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα. Από τον τρίτο, αυτή που είχε έρθει με άλλο όνομα στην πολυκατοικία. Την κανονίζω εγώ, Κυρνίκο. Αυτή που έχει το γιο. Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, ήρθατε, την ξέρετε. Την ξέρω, γυμνή την έχω δει μόνο. Κυρνίκο. Έλα. Δεν σα καταλαβαίνω, μήπω δεν είσαι ο Κυρνίκο. το ξαναλέω πάλι. Πε μου, κυρία Μαρία μου. Είχα πάνω στον Πέμπο! Μια βουλγάρα είναι 150 ευρώ την ώρα τη δίνω. Συγγνώμη, λάθο έχω κάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να κάνετε, λάθο αυσοενεργούμαστε, τα ίδια στοιχεία λέω κι εγώ. Ο Κυρνίκο δεν μπορεί να είσαστε εσείς, ο Κυρνίκο. Βάγεται ο Κυρνίκο τι είναι, άχρηστο. Όχι, μα δεν μιλάει εσύ, Κυρνίκο! Γι' αυτό σα το λέω, συγγνώμη. Κι εγώ Κυρνίκο είμαι πάντως, και έχω κι εγώ πολλή κατοικία. Πού την έχετε εσεί? Ζησιμοπούλου Αλάθος, λάθος, λάθος Αλάθος έγινε α... Κυρία Μαρία μου συγγνώμη κι αν είπα για καναβάτεμα παραπάνω α... Σομικιαλάτη Είναι δικό μα, και όσα για μα να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά, η οργή μα δεν θα του φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχήμα, αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που και χωριά μα. Να κάνει κι άλλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλου το φω, να γίνει ο λαό μα ο φω. Να βάλει το χέρι του άνθρωπο για δε μα όζει κανένα θεό. Σε πήρα περισσότερο για να σα ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλέ διακοπέ, αφού θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώ. Μετά τον Αύγουστο, τώρα πια και να ζητήσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αν ευκολύνεστε, το για σε μία από Rebellion connection. Okay. Αφιερωμένο και στη Ζαβή τη Σιριζέα που την άκουσα πριν και μου ανέβηκε το έμνο στο κεφάλι. <laughs> Δεν δε, δε, είναι αυτή η γυναίκα, ξεκάθαρα. Χάμπαρη τελείω. Γενικότερα σε όλου του Σιριζέου και φασιστό χαρούμενου εδώ, του Πυρεά, του Κερατσινίου και παραπέρα, ευρύτερα, για να ξέρουμε και να καταλαβαίνομαστε λίγο για το τι παίζει τέλο πάντων με αυτά τα συχάματα και ότι θα μας βρούνε μπροστά τους. <Φιλίκωση> <Φιλίκωση> Ja szuflad, zimny udział w Αγαπητέ Αποστόλοι, χαίρετε. Χαίρετε. Ήθενα να κάνω μια παραγγελιά ειδική, όμως πολύ ειδική για την Παρασκευή. Για κάνε. Ήθενα να βρει αυτούς τους μαχεροβγάλτες χρυσαυγίτες, τότε που λέγανε την υποδοχή γέρφου του. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Γιάννη είναι ανέβητο σεβασμού. Ο Γιάννη Στο πάνω του να, να λέει: Ακονίζουμε τι ψηφολόγιε στα πεζοδρόμια. Και πηγαίνουμε στου δρόμου και να δούμε πόσα πούλια γράζει ο Σάκλο. Να δουνε πότε τι σημαίνει. Κάνουμε τα δημοκρατία πιάνουν. Τι σημαίνει Λάκη. Τι σημαίνει Αγρότα i się się na και μετά να βάλεις αυτή τη καινούρια των καινούριων κασιδιαρέων από τη Λευκάδα από που ήταν που βγήκε και έκανε ρηπτή στο διαδίκτυο και μετά βγήκε και είπε ότι αυτά που είπε Εγώ δεν ήξερα το κόμμα των Σπαρδιατών ε, μου πρότεινε άμα ήθελα να κατέβω υποψήφια βουλευτής και, και είπα παραλέ. πολύ ωραίο γιατί θα έχω βήμα για να εκπροσωπήσω το φτωχό λαουτζίκο Ρε μου σωθήκαμε! Σωθήκαμε! και καπάκι να βάλει τον παφίλι από τη Βουλή που τους ξέχεσε μέσα στη Βουλή και τους έκανε ρε νίκονα. εμείς το αντιλαμβανόμαστε Γιατί σα πιάνει η μανία. Η μανία για τον Στάλιν, η μανία για του κομμουνιστές Γιατί αυτοί σα τσάκησαν. Γιατί έβαλαν τη σημαία με το σφυροδρέπανο πάνω, πάνω. Και ο αρχηγό σα αυτοκτόνησε. Αυτόν, αυτόν ονειρεύεστε το. Δεν μπορεί να το χωνέψετε ποτέ. Ότι συντρίφθηκε με επικεφαλή στη Σοβιετική Ένωση και την πάλη των λαών, οι απάνθρωποι, ό,τι πιο σκοτεινό έχει γνωρίσει η ιστορία του ανθρωπότητα, που είναι η ιστορία του ναζισμού, την οποία την πιστεύετε, αλλά είστε κότε και δεν το λέτε. Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε γιατί θα σα στείλει εκεί που αξίζεται. Στο σκοπίδαντε νεκιά της ιστορίας. Ευχή μου και κατάρα Η φλόγα που κέντα κορδιά μας, Να κάνει σε εκείνη τη φλόγα Που κρύπενται στην καρδιά <Κιλίδερ> Παρασκευή Βάλε μια έκδοση του κ. Όποια θέλεις εσύ Ένα απόστασμα να τα ακούσουμε για να το θεωρώσουμε σε αυτούς που Δυστυχώς αρξάνονται οι στην εποχή μα έτσι Έτυνε άνθρωπε κ. Παντελή Τι κι αν Για χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή, ή κίτρινοι Όχι στη μυάλι της οικογέντειας, όχι στη μυάλι της κοινωνίας, όχι στο gay pride Όχι, όχι στο gay pride, όχι, όχι στο gay pride Ο γιος σου μόναχα, να είναι καλά Αν αφήσει το όνομα και τον πανάρχη. Δε δείτε του πώ τρέχουνε, σε κάστα τα που Έντι με Έντιμε άνθρωπε, γυρπατε μοί, σκέφρωσε, σάπισε στο μαγαζί. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τι είναι ότι ξόδεψε και την ορμή για τη δραχμή. Τα αρχίδια μα! Τα yeah. μέσα του παρελθόν και μέσα το Βεζιτάν. Yeah. Ποιο σου είπε να έρθει εδώ, Να μείνε σαν καστρομένοι μωρέ, Είμαι στη γαμίδα <καμή ΛΣ2> Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φω. Μα το κουφάρι σου, κλεισμένο εντό. Καταρχάς μπει τους λέτε Ρωμά, γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικός τίτλος για αυτού τους κατόγγιου. Ξέρεις πω δώσανε κύριε παντελή, Άλλοι τα νέα τα του και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο. φέτα ψωμί. Να φά κι εσύ, κυρπαντελή. Και εσύ τι κυρ κυρπαντελή. Πε μα τι έκανε σε αυτή τη γη. Πε μα τι άφησε, κληρονομιά να επνέει τη νέα γένει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης ο οποίος ήταν ε, επιφανής Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή έντρομε άβουλε ση βρώμησε στο όνειρο και την ψυχή Άδιο πετσή χωρίς πνοή Να πάντα στις ματρίτες σας Κάψτε το και μαζί είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα Σαν γίνει φωτιά η οργή μα να θα τους φτάσουν τα αεροπλάνα Ευχή αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας Να κάνει συνυάλωση εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως Να βάλει το χέρι του άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ελλά, Αποστόλη, έλα. τι γίνεται. Καλά. Μια αφιέρωση για την τελευταία Παρασκευή. Δώσε. Βάλε αυτό το μαλα. να πούμε, συγγνώμη σε Είμαστε στον αέρα. Βάλε αυτόν τον τύπο που είχε τον Άδενε μαζί και έλεγε στου εργαζόμενου ότι πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε. Α, τον αυτό, ναι. Και μετά βάλε το Θανατέλο από τρύπε. Αν βρει μια ωραία εκτέλεση που είναι live και έχει μέσα και πάσα και τέτοια και όργανα, όχι του στούντιο. Και έπειτα βάλε να ακούγονται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από τι απεργίε που κερδίσανε κτλ. Από την e -food, Όλα αυτά. Για κλείσμον, να σε καλά. Γεια χαρά. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, το μέλλον μας, εγώ θα τα πω άλλη μια φορά. Εξαρτάται πάρα μα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη. Με μια σωστή κυβέρνηση. Δεν είμαι τόσο δημοκρατικό σε αυτά τα πράγματα και σα το έχω αποδείξει, είμαι όμως δίκαιος. Και επειδή είναι άνδικο να την πληρώσουμε όλοι γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για τους χύψη λόγους, πρέπει να το συζητήσουμε. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση οματίου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κότραβανδιών και επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Είναι μια πρώτη νίκη. Λέβαια, μεταφύζω, μεταφύζω, μεταφύζω, και ρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς συναδέλφους της ΣΥΦΟΥΤ σε όλη την Ελλάδα που γονατίσαμε μια πολιεθνική εταιρεία Βάλε για Παρασκευή το σινιάλο από τους κοινούς θνητού. Εύχημα και κατάρα, η φλόγα που κέντρε μα. Να κάνει σινιάλο σε τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά επιτέλου το φω, να γίνει ο λαό φω. Να βάλει το χέρι του άνθρωπο για μα όζει κανένα και κατάρα, <ΣΣ>